Κάθε Σάββατο 7 το απόγευμα στο 3w.f.gr και στους 91,2 FM της Πυριακή Εκκλησίας. Εδώ η φωνή μας ακούγεται δυνατά. Εάν τις γλώσσες τον Και εάν έχω προφητείαν και είδω τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση. και αν έχω πάσαν την πίστην ως με μεθυστάνην Και εάν παραδώ το σώμα μου ή να Ο περπερέβεν, ο φισιούν, ο ε αυτή που παροξύνεται. Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ, ξανά κοντά σα, πιστεί στο απογευματινό ραντεβού μας, όπως κάθε Σάββατο, στους 91,2 FM της Πυραϊκής Εκκλησίας. Οι δέκτες είναι συντονισμένοι στις ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης. Στα μικρόφωνα για αυτή τη φορά βρίσκονται η Αθηνά Χαραλάμπους και η Μαρίνα Παπαϊωάννου. Καλησπέρα σας. Στον ήχο απόψε είναι η Ευανθία Κατσουρού, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας είναι τα 210-4118-602 και 210-4118-640, στα οποία μπορείτε να τηλεφωνείτε και να αφήνετε τα σχόλια της παρατηρήσης σα ή της επισημάνσης σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στο site της ΧΦΕ, δηλαδή www.hfe.gr ή στο email της εκπομπή, το οποίο ραδιοκαταγραφέ με λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα... Όπως διαπιστώσατε θα μιλήσουμε για το Αποστολικό Ανάγνωσμα Α προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου του κεφαλαίου γιώτα ή 13. στίχη 1 έως 8, γνωστή και ως ο τη της αγάπης. Γιατί άραγε Μαρίνα έχει χαρακτηριστεί ύμνος το συγκεκριμένο ανάγνωσμα αυτής της επιστολή? Όντως Αθηνά ενώ υπάρχουν πολλά αποσπάσματα στην Αγία Γραφή που αναφέρονται στην αγάπη το συγκεκριμένο έχει χαρακτηριστεί σύμνος και αυτό μας κέντρισε το ενδιαφέρον και απόψε αποφασίσαμε να ασχοληθούμε. Έχει χαρακτηριστεί ως γιατί έχει λυρικό τόνο και γιατί η αγάπη έχει προσωποποιηθεί ποιητικά. Εάν τες γλώσσε των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω γέγον να σιχών ή κύμβαλων αλαλάβων. Σε αυτόν τον πρώτο στίχο, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για εκείνο το χάρισμα που μόνο ο άνθρωπος έχει, από όλη την ναι, έμψυχοκτήση το χάρισμα αυτό είναι ο λόγος που τον βοηθάει να εκφράζεται και να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του εκείνον λοιπόν που τσέρει και που μιλάει πολλές γλώσσες ο κόσμος το θαυμάζει ανεξαρτήτως αν τι χρησιμοποιεί για καλό ή για κακό γιατί ο κόσμος έτσι κρίνει επιφανειακά, επιπόλαια εντυπωσιάζεται από την εμφάνιση και τη λάμψη χωρίς να ενδιαφέρεται για το βάθος και την ουσία έτσι λοιπόν ο πρώτος στίχος μας καθοδηγεί πως πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα. Αλλά τι σχέση έχει η γλωσσομάθεια με την αγάπη. Γιατί ο γλωσσομαθής δίχως αγάπη είναι χαλκός που ηχολαγάει ή κύμβαλο που αλαλάζει χωρίς να αναδίδει κανένα μουσικό φθόγκο. Διότι είναι θορυβοποιός, φορτικός, κουραστικός και ενοχλητικός. Έτσι, ακόμα και αν μιλάμε έτσι όπως μιλούν μεταξύ του οι άγγελοι Τίποτα δεν είμαστε χωρίς την αγάπη Επιπλέον Εάν στερούμαστε της αγάπης Η ικανότητα του να μιλάμε ελεύθερα Και χωρίς δυσκολία Και αν αναφερόμαστε στη χριστιανική γνώση Με μεγάλη δεξιότητα Αυτό δεν μας σώζει Διότι ένα μυαλό σοφό και διευρυμένο Και ανάξιο Όταν δεν συνοδεύεται από καρδιά γεμάτη αγάπη Δεν είναι τίποτα και ακόμα, δεν είναι η βαθιά γνώση και η σοφία, αλλά ιστορική και ευαίσθητη από την αγάπη καρδιά, που μας καθιστά ενάρετους απέναντι στο Θεό. Και... Μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση. Και αν πάσαν την πίστη, ώστε όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε για το χάρισμα των γλωσσών αμέσως μεταβαίνει στο χάρισμα της προφητείας έτσι μας παρουσιάζει ένα καταπληκτικό άνθρωπο που υπερέχει από όλους τους άλλους γνωρίζει όλα εκείνα που για τους άλλους ανθρώπους είναι μυστήρια και που γι' αυτόν δεν υπάρχει τίποτα άγνωστο όπως προηγουμένως δεν είπε απλώς γλώσσες αλλά τις γλώσσες όλων των ανθρώπων και προχώρησε στις γλώσσες των αγγέλων και έτσι έδειξε ότι τα χαρίσματα δεν είναι τίποτα χωρίς την αγάπη. Έτσι και εδώ δεν μιλάει μόνο για την προφητεία, αλλά για την προφητεία στο μέγιστο βαθμό. Γι' αυτό τον άνθρωπο λοιπόν ο απόστολο φωνάζει «Ουδέν εστί». Τίποτα δεν είναι και τίποτα δεν αξίζει ο άνθρωπος αυτός. Ο Απόστολο Παύλος που έχει νουν Χριστού έχει διαφορετικά κριτήρια. Λιγοστές σταγόνες γνήσιας αγάπης κρίνονται από το Θεό πολιτιμότερες και άτσιες τι από τα χαρίσματα τα οποία οι άνθρωποι θαυμάζουν και επενούν Είναι ασύκριτα πιο ενάρετος από το σοφό χωρίς αγάπη, εκείνος που ναι μεν έχει ελάχιστες γνώσεις, αλλά ξέρει όμως το δρόμο που οδηγεί στο σπίτι του φτωχού και στο κρεβάτι του αρρώστου. Όταν ο Απόστολο Παύλος λέει «πάσαν την πίστη» Εννοεί εκείνον που βλέπει τα μη βλεπόμενα Όπως βλέπουμε εμείς τα βλεπόμενα Ακόμα όμως και η πίστη αυτή Χωρίς αγάπη δεν είναι τίποτα Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα Η πίστη αυτή καθε αυτή δεν έχει Δεν είναι αξία Χωρίς πίστεως αδύνατον σε το Θεό Προς Εβραίους 11, 6 Η πίστη όμως δεν είναι σκοπός Είναι μέσο για την επιτυχία του σκοπού και όπως κάθε μέσο έρχεται καιρός που καταργείται έτσι και η πίστη θα καταργηθεί Πιστεύω τώρα εκείνο που δεν βλέπω όταν όμως θα το δω πάω να το πιστεύω Κάθε καταργούμενο δεν έχει απόλυτη αξία είναι όμως βασικό Η αγάπη όμως είναι σκοπός δεν είναι μέσο όπως προείπαμε γι' αυτό και μένει αιώνια Δεν πρόκειται να καταργηθεί ποτέ επομένως υπερέχει πιο πολύ από την πίστη Υπερέχει τόσο όσο το πρόσκαιρο από το αιώνιο. Η πίστη τότε έχει αξία, όταν είναι συνδυασμένη με την αγάπη. Ας μην ξεχνάμε ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν, όμως τι κερδίζουν. Είναι πίστη χωρίς έργα και αγάπη. Η πίστη έχει αξία μόνο όταν τίθεται στην υπηρεσία της αγάπης. Πολλοί κατά τη βεβαίωση του Κυρίου θα εμφανιστούν κατά την ημέρα της κρίσης έχοντας κάνει υπερφυσικά έργα στο όνομά του. Αυτοί όμως θα αποπεμφθούν από εκείνον ως εργάτες της αμαρτίας. Για κάτι ακόμα που αναρωτιόμαστε συχνά είναι πως είναι δυνατόν ένας που έχει τέτοια πίστη πίστη που κάνει θαύματα να εργάζεται την αμαρτία. Και όμως... Η αμαρτία έχει δύο όψεις, δύο πλευρές. Το να κάνω το κακό είναι η μία, το να μην κάνω το καλό είναι η άλλη. Αυτοί τους οποίους αποπέμπει ο Κύριος, ίσως δεν έκαναν το κακό. Δεν ήταν εγκληματίες οι κακοποίη. Ποια ήταν όμως η αμαρτία που διέπρετσαν. Πρώτον, ότι ίσως όλα έγιναν για το Θεαθήνε, για τους ανθρώπους, όπως λέει ο Κύριος, για τους Φαρισαίους. Έπειτα φαίνεται πως έλειπε η αγάπη δεν είχαν αγάπη πραγματική οι άνθρωποι αυτοί Δεν είχαν θέσει την πίστη στην υπηρεσία της αγάπης Και εδώ είναι η απάντηση στην απορία Εάν μπορεί μόνη η πίστη να σώσει τον άνθρωπο Κανείς λοιπόν δεν είναι ασφαλής Αν διαβάζει τσορκισμούς για να φύγουν τα δαιμόνια Ή αν γίνεται όργανο για να τελεστεί το μέγα θαύμα Όπως είναι το μυστήριο της Θείας Το θαύμα γίνεται όταν όμως εκείνος που το κάνει δε σκύβει μπροστά στην ανάγκη του άλλου. Φυσικό είναι να ακούσει το «Οουκ είδα εμάς". Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου και εάν παραδόω το σώμα μου τι να καχτίσω Στο σημείο αυτό, κανεί κανείς αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να μοιράσει όλα του τα υπάρχοντα, να τα κάνει ψωμί για τους φτωχούς και να θυσιάσει και το σώμα και τη ζωή του ακόμη για χάρη των άλλων και να μην έχει αγάπη. Τι είναι εκείνο που ακυρώνει όλους τους κόπους, τους μόχθους, τις θυσίες που έχει κάνει ή τα χρήματα και τα υπάρχοντα που έχει μοιράσει τους φτωχού, Κι όμως, η θυσία αυτή είναι ανοφελής και μάταια όταν δεν προέρχεται, δεν ξεκινάει, δεν έχει αφετηρία και σκοπό την αγάπη. Τα πάντα πρέπει να ξεκινάνε και να καταλήγουν στην αγάπη, αλλά όχι σε μια οποιαδήποτε αγάπη, αλλά στην εν χριστώ αγάπη, όπως θέλει να μας τονίσει ο Απόστολος των Εθνών. Αξία. Έχει διάθεση, το ελαττήριο, η ποιότητα του προσφέροντος και όχι το μέγεθος του προσφερόμενου. Η ματαιοδοξία από την άλλη μπορεί να θυσιάσει και υπάρχοντα και ζωή ακόμη Μπορεί να υποβληθεί σε κόπους και θυσίες Να ανακουφίσει κόσμο Να ψωμίσει τα υπάρχοντά της Αλλά δεν είναι γνήσια αγάπη Αγάπη πραγματική Γιατί Γιατί είναι φιλαυτία Ό,τι κάνει το κάνει όχι από πραγματική συμπόνια, Όχι για τη συμπάσχη, Αλλά για τον ίδιο της τον εαυτό Αυτό την ικανοποιεί όπως τον πολιτικό, τον μπαλκόνι, τον ηθοποιό ή σκηνή, έτσι και το ματαιόδοξο, η διαφήμιση και η προβολή, που τον εξαναγκάζουν να υποβάλλεται σε κόπους και θυσίες. Οι ανταγωνισμοί, η φθόνη, τα υλικά συμφέροντα, η υπεροψία, η αποκλειστικότητα, η απομόνωση, η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας με ευαγγελική απλότητα, ο αγώνας προσελητισμού απαδών, είναι μερικές φορέ που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε Εάν η κάθε κίνηση έχει ως σκοπό της τον ίδιο το Θεό Όλα αυτά προσωποποιούν τον ομαδικό εγωκεντρισμό Αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές τον Κύριο Τον αναντικατάστατο Κύριο Τον αντικαθιστά η ομάδα Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, την περίπτωση με τις πέντε μορές παρθένες. Οι πέντε εκείνες μορέ παρθένοι που αναφέρει το Ευαγγέλιο, ανήκαν σε ομάδα, σε αδελφότητα, ήταν αφιερωμένες, φαινομενικά, θυσίαζαν τη ζωή τους για τους άλλους, είτε προσευχόμενες, είτε βοηθώντας τους στις ανάγκες τους. Και όμως, στο τέλος, όταν ήρθε ο νυμφίος, όταν ήρθε η μέρα της λογοδοσίας, βρέθηκαν έτους από τον υμφώνα. Δεν τις αναγνώρισες αδικές του. Γιατί? Γιατί τους έλειπε το έλεον της αγάπης και της ευσπλαχνίας. Ο Θεόπνευστος λοιπόν αυτός στίγος του Αποστόλου πρέπει όλος να μας βάλει σε σκέψη και πρέπει όλοι όσοι θέλουμε να μην βρεθούμε στο τέλος με άδεια χέρια να κάνουμε αναθεώρηση, ανάκριση, αντιπαραβολή με το Ευαγγέλιο να εξετάσουμε μήπως ελατήρια ξένα από την αγάπη μα σωθούν να κάνουμε τούτο ή εκείνο μήπως δεν αθλούμε νομίμως και μήπως σε κενό τρέχουμε και αέρα δέρουμε Η αγάπη μακροθυμεί. χριστέβετε. η αγάπη ούζηλή η αγάπη υπερπερέβετε, ούφηση ούτε Στου τρεις προηγούμενου στίχους, λοιπόν, ο απόστολο Παύλο απέδειξε ότι όλες οι γλώσσες και όλες οι προφητείες και όλες οι γνώσεις και η πίστη και όλα τα θαύματα ακόμα και όλες οι φιλανθρωπίες και όλες οι θυσίες εάν δεν ξεκινούν και αν δεν καταλήγουν στην αγάπη εάν δεν έχουν αφετηρία και σκοπό την εν Χριστώ αγάπη δεν έχουν καμία αξία δεν προξενούν ωφέλεια δεν έχουν κανένα μισθό είναι νόμισμα χωρίς αντίκρισμα Ακόμη, οι στίχοι αυτοί με του οποίου ασχοληθήκαμε μα έδειξαν τι δεν είναι αγάπη. Από τον τέταρτο στίχο και εξή, μα λέει τι είναι αγάπη. Εάν οι τρει πρώτοι στίχοι είναι για ορισμένου χαρισματούχου, αυτά που λέγονται από εδώ και στο εξή είναι για τον καθένα, που θέλει όχι μόνο να λέγεται, αλλά και να είναι χριστιανό. Μακροθυμία λοιπόν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό τη αγάπη σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Μακροθυμό σημαίνει με μεγαλόψυχο. Ανέχομαι. Δεν είμαι οξύθιμος. Περιμένω και αναβάλλω το θυμό μου. Δεν παραξενεύομαι και δεν θυμώνομαι τις καθημερινές παραλήψεις και αδυναμίες που θα συναντήσω. Αναβάλλω την τιμωρία στον ένοχο. Εδώ φαίνεται και το άπειρο που χωρίζει το Θεό από τον άνθρωπο. Όταν ανεκρίνεται ο Κύριος από τον Πιλάτο και προπυλακίζεται από τον όχλο, σιώπαγε, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόνα Λίαν, κατά 27:14. Η κατάπληξη του έκανε του Πιλάτου η στάση αυτή του Ιησού. Όλοι οι άλλοι που είχαν περάσει από τα χέρια του προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν, βρίζοντας και βλευθυμώντας. Ο Κύριος εσιόπα. Γιατί Γιατί ήταν απόλυτα κύριος του εσωτερικού του κόσμου. Αυτή ακριβώς είναι και η μακροθυμία, η αυτοκυριαρχία. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της αγάπης είναι η Χριστότη. Χριστεύομαι σημαίνει προσπαθώ να φανώ Χριστός, χρήσιμος, ωφέλιμος, επιρετικός, χωρίς υπολογισμούς. Η χριστότης δεν είναι κάτι το ανεξήγητο και εκρέμαστο. Κρέμεται και αυτό από την αγάπη. Είναι καρπός και απόρρια της αγάπης. Επομένω, ένας που δεν έχει αγάπη δεν μπορεί και να χριστεύεται. Να είσαι Χριστός, χρήσιμο. Η χριστότητα είναι κυρίως και πρώτα απ' όλα πρακτικότητα. Εκείνοι που προσπαθούν να κάνουν το καλό παντού και πάντοτε, σε γνωστούς και άγνωστους, σε φίλους και εχθρούς, σε κάθε άνθρωπο. Είναι εκείνοι που νομίζουν ότι η μέρα τους είναι χαμένη όταν δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία να φανούν κάπου χρήσιμοι. Εκείνοι που χριστεύονται δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε μικρά ή μεγάλα έργα αγάπης. Από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο έργο κυριαρχεί πάντα το απαλό εκείνο αίσθημα της ανακουφίσεως του πλησίον. Ο χριστιανός αυτός την αγάπη προσπαθεί να μην την εξασκεί μέσω του υπηρέτη του, έχοντας υπόψη του ότι ο Κύριος δεν διέταξε έναν από τους υπηρέτες να πλύνουν τα πόδια των μαθητών του. Ο ίδιος φόρεσε την ποδιά, ο ίδιος έσκυψε, ο ίδιος έβαλε νερό στη λεκάνη, ο ίδιος έπλυνε... Ο ίδιος σκούπισε. Η ουσία της αγάπης δεν έγινε τόσο στην ποσότητα ή την ατσία τη μεγάλη του προσφερόμενου. Η ουσία έγινε στην προσωπική επαφή. Άλλο πράγμα είναι να ταπεινωθεί και που διακόνει με τα ίδια του τα χέρια την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο δηλαδή, και άλλο είναι να στείλει άλλων όταν μπορεί ο ίδιος να πάει. Η αγάπη λοιπόν ούζηλεί. Είναι αλήθεια ότι ένα από τα πλέον παράλογα απάνθρωπα πάθη είναι ο φθόνο και η ζήλια. Από πού ξεκινάει όμως ο φθόνο. Ξεκινάει από την ευτυχία, την ευημερία, την αρετή, την ειρήνη και την καλοσύνη του άλλου. Από πράγματα δηλαδή που θα έπρεπε κανείς εάν ήταν φυσιολογικός άνθρωπος να χαρεί. Α θυμηθούμε πού οδήγησε ο φθόνο και η ζήλια των Κάιν. Ο πρώτος φόνος που έγινε στη γη. Το πρώτο αίμα που την πότισε ήταν αίμα φθόνου Ο Κάιν από φθόνο σκότωσε τον αδερφό του Αλλά και το μεγαλύτερο έγκλημα από όσα είδη γη από φθόνο έγινε Το Ευαγγέλιο λέει ότι ο Πιλάτος γνώριζε ότι διαφθόνο παρέδο παρέδωκαν τον Ιησού Ματθαίων 27-18 Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν τόσο πολύ και εξεγριωμένοι για την ευτυχία που σκόρπιζε γύρω του ο Κύριος με τα θαύματα και τις θεραπείες, ώστε αδίστακτα προχώρησαν σε Ακόμη, ένας άλλος πονηρός καρπός του φθόνου είναι και ο ηθικός φόνος, η συκοφαντία. Ού περπερεύεται. Διάφορες ερμηνείες έχουν δοθεί στο «περπερεύομαι». Εξυζητημένος καλοπισμός, εξυπασμός, αλαζονία, προπέτεια, καυχυσιολογία, πολυλογία. Σημαίνει ότι κανείς δεν είναι αυθάδη, διέπεται από σοβαρότητα και σύνεση. Όλες αυτές οι ερμηνίες έχουν μία αλληλεξάρτηση και όλες δείχνουν το μέτρο σε όλα και ειδικότερα στην εσωτερική συμπεριφορά εκείνο που έχει την αγάπη. Η αγάπη είναι σε όλα μετρημένη τόσο στην εμφάνιση, στον καλοπισμό όσο και στη συμπεριφορά της γλώσσας. Ο προπετής είναι εκείνο που μιλάει πριν την ώρα του. Είναι εκείνο που διακόπτει άκαιρα τους άλλους. Δεν έχει την υπομονή να ακούσει τον άλλο, καταλήγοντας έτσι ανάγωγο. Συχνά φαίνει και το συνομιλητή του σε πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να έχει πολύ υπομονή κανεί ώστε να δέχεται να συζητήσει με τον άλλον. Η καυχυσιολογία είναι το ανιαρό εκείνο ελάτομα που σε αναγκάζει να ακούς τον άλλο αυτοδιαφημιζόμενο, αυτοεπαινούμενο και αυτολιβανιζόμενο. Καυχάται ευκαίρος, ακέρος για πράγματα ή κατά για φανταστικά κατορθώματα και ταλέντα που νομίζει ότι έχει. Αυτό δείχνει την κενότητα που υπάρχει στον άνθρωπο και την έλλειψη πραγματικής αρετής. Η αρετή δεν κάνει θόρυβο, η αγάπη δεν περιαφτολογεί. Προσπαθεί να πει ένα καλό λόγο για τον άλλον, όχι όμως για τον εαυτό της. Η ίδια στη σκιά. Ξέρει ότι το να έχει κάτι καλό. Όταν πολύ υποθεί, καταντά όπως το άνθος που πέρασε από πολλά χέρια και μαράθηκε. Μαραίνεται. Η αγάπη σε αντίθεση με την πολυλογία είναι λιγολόγος, γιατί αυτός που έχει αγάπη έχει απαλλαχθεί από την αφθάδια και την αλαζονία. Η αγάπη λέει λίγα και πράττει πολλά. «Εκ πολυλογίας, ουκ εκ Δεν είναι δυνατόν ένας πολυλογας να μετράει αυτά που λέει. Και φυσικό είναι να αμαρτάνει. Η αγάπη ουφυσιούται, λοιπόν. Μία αρχικά έτσι παράξενη λέξη. Φυσίωση και αγάπη είναι δύο πράγματα συμβίβαστα, όμως. Η φυσίωση αντιπροσωπεύει το κενό... Η αγάπη το πλήρες, το γεμάτο Η φυσίωση το ψέμα Η αγάπη την αλήθεια Η φυσίωση τα μεγάλα λόγια Η αγάπη τα έργα Η φυσίωση το υπεροπτικό Η αγάπη το ταπεινό Τι είναι όμως φυσίωση Φυσίωση είναι το φούσκωμα Η υπερηφάνεια Ο γεμάτος κατά τη γνώμη του Αποστόλου Αρετή, ικανότητες και ταλέντα Είναι η έπαρση εκείνη Που ξεχωρίζει τον εαυτό τη από τους άλλους Είναι η εκείνη που είπε το ουκοιμίως περιλυπεί των ανθρώπων. Φυσίωση είναι εκείνο που έριξε τον νεοσφορο από τον ουρανό, εκείνο που έκανε τον Ναβουχουδονόσορα να λέει ότι θα στήσει το θρόνο του στα άστρα και την οικουμένη και θα κρατήσει στα χέρια του την οικουμένη σαν μια φωλιά ενός πουλιού. Είναι υπερφύαλος και έχει εξωφρενική υπερκτήμηση των ικανοτήτων, των αρετών ή των δυνάμεων. Η αγάπη όμως είναι ταυτόσιμη με την ταπείνωση. ζητήτα εαυτής που παροξύνεται ου λογίζεται το κακό Ασχημονή, αγάπη. Κάθε ασχημοσύνη, κάθε άσύμνη συμπεριφορά, κάθε ασχημός λόγος, τρόπος, χειρονομία είναι της ένα ολότελα από τον άνθρωπο της αγάπης. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός που έχει αγάπη φαίρεται πάντοτε ευσχήμονα. Η αγάπη ποτέ δεν θα κάνει χειρονομίες άσεμνες, ποτέ δεν θα μιλήσει και δεν θα πει λόγια απρεπή, άσεμνα, εσχρά, βλάσφημα, ανήθικα. Είναι ευγενής, έχει πηγαία και πραγματική ευγένεια την ευγένεια που προβάλλει σαν καρπός μιας εσωτερικά ετς ψυχή. ψυχής. Δεν έχει αγάπη την ψεύτικη, την προσποιητική, εσωτερική ευγένεια. Η αγάπη δεν υπόκειται στους καθώς πρέπει και δίθεν κανόνε του savoir -vivre. Η ευσχημοσύνη, η αγάπη φέρεται στο μικρότερο όπως και στον μεγαλύτερο, στον κατώτερο όπως και στον ανώτερο, στον πλούσιο όπω και στον φτωχό, στον άσημο όπω και στον διάσημο. Σε όλου βλέπει την εικόνα του Θεού. Όλου του σέβεται και όλου του τιμά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ισού Χριστό, ο οποίο δέχτηκε την πιο ταπεινή και ελεινή συμπεριφορά από του δούλου, και όχι μόνο δεν νόμιζε ότι ντροπιαζόταν, αλλά υπέμενε το μαρτύριό του στοϊκά. Επομένω η αγάπη δεν γνωρίζει τι είναι ντροπή. Γι' αυτό και επέρεται για αυτά τα οποία κάποιο άλλο ντρέπεται. Ντροπή είναι να μην γνωρίζει κανεί να αγαπά. Όχι το να κινδυνεύει όταν αγαπά και να υπομένει τα πάντα για εκείνους που αγαπά. Η αγάπη λοιπόν ούζει η τίτα εαυτής. Διότι η αγάπη όλα όσα έχει Πνευματικά και υλικά Τα θέτει στη διάθεση του πλησίον Δεν ασχολείται μόνο για τον εαυτό της Δεν ζητάει μόνο τα του εαυτού της Δεν κρατάει ότι έχει μόνο για τον εαυτό της Τα πάντα και την ίδια της τη ζωή Όταν η ανάγκη το καλέσει Είναι στη διάθεση των άλλων Διότι το νόημα της αγάπης είναι αυτό Αυτός που αγαπά Και αυτός που αγαπιέται Να μην είναι δύο αλλά ένας άνθρωπο. Και ακόμα, αυτός που δεν θυσιάζει τη δική του οφέλια για την ωφέλεια και το συμφέρον του άλλου δεν θα κατακτήσει ούτω ίδιος τίποτα. Ού Παροτσισμός, ο ο θυμό, η οργή, η έξαψη είναι στοιχεία που δεν έχουν σχέση με την αγάπη. Η αγάπη όχι μόνο επικρατεί κακία, αλλά δεν αφήνει ούτε να αναπτυχθεί. Όλοι φέρνουμε στο νου μας την παραβολή του ασώτου ιού. Ο πρεσβύτερο ιό τη παραβολή οργίστηκε, και ήθελε να εισέλθει. Γιατί οργίστηκε όμως Γιατί δεν είχε αγάπη. Δεν είχε αγάπη προ τον αδελφό του. Αντί να χάρη που ο αδερφό του γύρισε μετανοημένο. Οργίζεται, παροτσύνεται, θυμώνει, πισματώνει και προτιμά να μείνει έξω από τη χαρά, έξω από τον νυμφώνα, έξω από την ομίγυρη εκείνη που επικρατούσε η χαρά και η αγάπη. Η αγάπη είναι σύνδεσμο τη τελειότητο. Η αγάπη συνδέει, ενώνει, πλησιάζει τα διεστώτα. αντίων ο παροτσισμό διαλύει, αποτσενώνει, χωρίζει, διχοτομεί, απομακρύνει, αποθεί, όπως έγινε και στην παραβολή του ασώτου του ιού, στην περίπτωση του μεγάλου αδελφού. Ο άνθρωπο τη αγάπη λοιπόν ούλογίζεται το κακό. Δεν σκέφτεται το κακό για τον άλλον. Ούτε τα υποκατάστατα τη εκδικήσεω υπάρχουν στον άνθρωπο τη αγάπη, όπω η εντό εισαγωγικών αξιοπρέπεια που χρησιμοποιείται τόσε φορέ κακός από πολλού χριστιανού, σαν πρόσχημα κάτω από το οποίο κρύβεται η εκδικητικότητα. Ξεχνάμε ότι όλοι, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, έχουν και την καλή του πλευρά, την καλή του όψη. Έχουν κι αυτοί κάτι το αξιέπαινο, το αξιομίμητο με το οποίο θα έπρεπε κάποτε να ασχολούμαστε Σε όλους κάτι έχει μείνει κάτι ίχνη υπάρχουν ακόμη από την εικόνα του Θεού με το να σκεφτόμαστε το κακό για τον άλλον δεν βοηθούμε σε τίποτα κανένας γιατρός δεν σκέφτεται εναντίον των αρρώστων γιατί έχουν αρρώστιες ή πληγές αλλά σκέφτεται με τι τρόπο θα τους θεραπεύσει ώστε να βρουν την υγεία τους Ο χέρι επί τη αδικία, συγχαίρι χέριδε τη αληθεία. Οι αμαρτίε των άλλων αποτελούν και λύπης για αυτόν που αγαπά και ποτέ θέαμα ευχάριστο και διασκεδαστικό. Εάν η αγάπη κλαίει με τα κλαίει και λυπάται για εκείνου που αδικούνται, δεν κλαίει όμω λιγότερο και για εκείνου που αδικούν. Επιπλέον, η αγάπη όχι μόνο δεν ευχαριστιέται με εκείνου που υποφέρουν, αλλά ευχαριστιέται μαζί με εκείνου που ευημερούν. Η αλήθεια επομένω αποκαλύπτεται και η δικαιοσύνη θριαμβεύει. Έτσι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από την πλάνη και χαίρει η αγάπη Εάν η αγάπη χαίρει για κάθε καλό του πλησίον, ιδιαίτερα χαίρει για την αλήθεια Η αλήθεια έχει την πηγή της στον ίδιο το Θεό Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Κύριος Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ο στίχο αυτός τονίζει λοιπόν ότι ένας καρπός πονηρός, αποτέλεσμα της διαστροφής της ανθρώπινης φύσεως, είναι και αυτό, η διαπόμπευση του άλλου η αποστέγαση και η αποκάλυψη των ελλείψεων, των ελαττωμάτων, των λαθών, των αυλεψιών, των μειονεκτημάτων του πλησίων. Αυτό κατά κανόνα γίνεται με το ελατήριο, με την πρόθεση δηλαδή να ταπεινώσουμε, να εξευτελίσουμε και να υποβιβάσουμε στα μάτια των άλλων ανθρώπων, των αδελφών μας, των συνανθρώπων μας, τον συνεργάτη μας ή τον γνωστό μας. Υποβαθμίζοντας τον άλλον, νομίζουμε ότι ανεβαίνουμε ϋψωνόμαστε Φαινόμαστε ανώτεροι από τον αποκαλυπτόμενο. Στην πραγματικότητα όμω φαινόμαστε εκείνοι που είμαστε. Άνθρωποι χωρί αγάπη. Άνθρωποι κενοί, χωρί περιεχόμενο. Η αγάπη στέγει. Σκεπάζει τι ελλείψει του διπλανού. Ποτέ χωρί λόγο δεν διαπομπεύει τον αδερφό τη. Πάντοτε βρίσκει και ένα ελαφρυντικό. Και μία δικαιολογία. Είναι συμπαθή. Είναι ποιηκής. Δεν αρέσκεται στο ξεσκέπασμα των πληγών και στο ανακάτριμα του βορβόρου. Πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Η ελπίδα στι μέρε μα έχει βουλιάξει μέσα στην καθημερινότητα. Ωστόσο, δεν χάνει την πίστη τη στον αγώνα τον οποίο έχει αναλάβει για τη βοήθεια, την εξυπηρέτηση, την επιστροφή του απολολότο. Ποτέ η αγάπη δεν παραδέχεται ότι κάθε ελπίδα χάθηκε. Αντίθετα, ελπίζει και πιστεύει, αγωνίζεται και προσπαθεί. Δε σπαταλά τον καιρό τη κλαίγοντα για το αδιόρθωτο του ατόμου ή τη κοινωνία, έστω και αν δεν βλέπει αποτελέσματα. Πάντα πιστεύει και πάντα ελπίζει ότι τελικά κάτι θα φυτρώσει από εκείνα που έσπηρε. Κάτι θα γίνει. Και κοπιάζει και επιμένει και θυσιάζεται. Πάντα παίρνει δύναμη από εκείνον που είπε «Πάντα δυνατά το πιστεύονται». Και ακόμα έχει υπόψη του εκείνο που το Πνεύμα το Άγιο είχε σημειώσει. Η ελπής ού Μία από τι βασικότερε αρετέ είναι η υπομονή. Δι' υπομονής τρέχουμε το προκείμενο νημί αγώνα, λέει η γραφή. Είναι δυνατόν η αγάπη να μην έχει τη βασική αυτή αρετή? Είναι δυνατόν η ύπαρξη αγάπη χωρί υπομονή? Η υπομονή και η αγάπη είναι σχεδόν ταυτόσιμα. Πρέπει να ανεχόμαστε και να υπομένουμε τον άλλον, των πλησίων, των εξυπηρετούμενων σε όλα. Πρέπει να υπομένουμε τι διοτροπίε, τα ελαττώματα, τι αντιλογίε, τι αγνομοσύνε, τι ταπεινώσει, τι αδικέ και τι κοφαντίε. Η αγάπη υπομένει κόπου, αγρυπνίε, κακουχίε, τραύματα και θάνατο. Είναι αλήθεια ότι τα καλύτερα, τα πολυτιμότερα στολίδια τη Εκκλησία μα είναι οι μάρτυρε. Πώ όμω έγιναν μάρτυρε, με την υπομονή. Όλοι, από τον πρώτο και μοναδικό μάρτυρα, μέχρι τον Απόστολο Παύλο και του άλλου Αποστόλου και Αιγίου όλων των εποχών και των αιώνων, με την υπομονή του νίκησαν και θριάμβευσαν. Η υπομονή είναι η αρχή και το τέλο. υπομονή από εκεί και εκεί τελειώνει. Το κύριο σώμα λοιπόν του ύμνου της αγάπης τελειώνει στο στίχο 7. Από το στίχο 8 αρχίζει ο επίλεγος. Ο Απόστολος Παύλος στους στίχους αυτούς δείχνει την προσωρινότητα όλων των άλλων πραγμάτων σε αντίθεση με τη μονιμότητα της αγάπης, την προέκταση της αγάπης πέρα από τον κόσμο αυτό, την κατάργηση όλων των επιμέρους και το μελλοντικό θρίαμβο του τέλειου της αγάπης. Η αγάπη λοιπόν Αθηνά ουδέποτε εκπίπτει. Όλα στον κόσμο τούτο εκπίπτουν, ξεπέφτουν, παρέρχονται και όπως έχει υποθεί, ο μάτιο τούτο κόσμο έρχεται και παρέρχεται, φεύγει και χάνεται. Τα αφήνουμε, μα αφήνουν. πλούτος, δόξα, αξιώματα, μόρφωση, επιστήμη, γνώση, όλα. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, γνωστή, όλοι και όλα. Οι κόπη, οι αγώνες, οι υδρώτες μιας ολόκληρη ζωής για την απόκτηση μεγάλης περιουσίας πολλών χρημάτων, χάνονται μέσα σε μια στιγμή. Όταν πέσει η αυλαία του κόσμου αυτού, όταν το σπαθί του αρχαγγέλου κόψει το νήμα της ζωής, η ψυχή γυμνή, αφήνοντας και αυτό το σώμα μέχρι της δευτέρας παρουσίας, με το οποίο ήταν αχώριστη η συνοβιπόρητη στη ζωή, φεύγει για άλλου κόσμου. Τα πάντα λοιπόν, είτε θέλουμε είτε όχι, μα αφήνουν. Τα εγκαταλείπουμε. Αλλά α μην απελπιζόμαστε, α μην μα πιάσει η μελαγχολία. Όλα τα παραπάνω ήταν φθαρτά, όπω εμεί. Όλα αφορούσαν την εδώ ζωή, και φυσικά δεν μπορούν, δεν είναι δυνατόν να μα συνοδεύσουν για παραπέρα. Υπάρχει όμω και κάτι που μα συνοδεύει, που έρχεται μαζί μα για την ακρίβεια, έχει προπορευθεί και μα περιμένει. Είναι ο θησαυρό εν ουρανό όπως λέει και ο Κύριος, είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν καταργείται, δεν υπόκειται στον νόμο της φθοράς. Είναι μόνιμο αγαθό, είναι πιστός φίλος και αχώριστος. Έχει την αρχή της στον ίδιο το Θεό. Είναι αποθησαυρισμένη στον ουρανό, όπου ούτε σεις, ούτε βρώσεις αφανίζει. Ο Κύριος είπε «εφόσον επίησατε ενή τούτων των ελαχίστων, εμεί επίησατε» όλα δηλαδή τα έργα αγάπης που έγιναν σε οποιοδήποτε άνθρωπο έγιναν στον ίδιο το Κύριο. Στο σημείο αυτό, φίλε και φίλοι, μία ακόμα εκπομπή των ραδιοκαταγραφών της ραδιοφωνικής συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης ολοκληρώθηκε. Για οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις ή και επισημάνσεις μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα του σταθμού το 210-4118-602 και 210-4118-640. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσω του site της ΧΦΕ δηλαδή www.hfe.gr ή και μέσω του email της εκπομπής το οποίο είναι οι ραδιοκαταγραφές papakichfe.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Στα μικρόφωνα απόψε ήταν η Μαρίνα Παπαϊωάννου και η Αθηνά Χαραλάμπους οι οποίες σας εύχονται καλό βράδυ. Καληνύχτα σας. Νίνι δεμένη πίστης, ελπίζ αγάπη, τα τρία ταύτα Μίζον δεν τούτο, η αγάπη. Καταγραφές Η δαντληφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φιδιωτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο